Ο τόπο έχει βγάλει και καλά κομμάτια. Το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι? Το ακούω στο Σκλαβενίτι. Ποιο... <laughs> Όταν πάω για ψώνια. Αυτό βάζουν. Ναι. Είδες. Τα ορχιστρικά ναι ξέρω. Ξέρω. ξέρω, ξέρω. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκη 23 Οκτώβρη του 1925. Mm. Και έτσι λοιπόν, ωραία αφορμή ήταν να... να ακούσουμε κάτι καλό. Να καθαρίσει λίγο ταυτή. Το τύμπανο. Τόσα εδώ... ακούμε. Όλο αφορμές ψάχνουμε για να καθαρίσει ταυτή. Γιατί... Βρωμίζει και τακτικά όμω. Βρωμίζει τακτικά από αυτά που μετά δίδουμε. Όταν έχει τώρα όλου αυτού που κάθε μέρα που μεταδίδουμε, θες, τακτικότερου καθαρισμού. Και ο Μάνο Κατζηδάκη είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Και σαν μουσική και σαν λόγο. Γιατί ναι. έχουμε και λόγο. Έχουμε και λόγο. Και λόγο. Πριν πάμε στο λόγο, έρμη Κύπρο. Αυτό που θα σε εκπροσωπήσει. σε αυτό το νησί, έχει περάσει τόσα πολλά και τον τελευταίο αιώνα, αλλά και παλιότερα. Πάντα το ριγμένο χρυσοπράσινο φίλο στη μέση εκεί του πελάγου, πώ το λέει ποιητή. Έπαθε αυτή τη ρινωρά ο πρόεδρός της, ο Αναστασιάδης, και θα πάει στην Ευρώπη να την εκπροσωπήσει ο Σαμαράς. Τι θα απομείνει γυρνώντας, δεν ξέρω, από την Κύπρο. Ό,τι έχει απομείνει και από την Ελλάδα. Καινούρια βράσινη γραμμή. Ο Σαμαράς, ό,τι εκπροσωπεί. Εκχωρεί κυριαρχία, αγάπη μου, που λένε <laughs> Κύπρια Κύπριε, Η θα είναι το άλλο μισό. <laughs> θα αντιστρέψει <θα laughs> του όρου. Αυτό, αυτό μα έμεινε. Τι να κάνουμε, 27 ηγέτε. Δώστε στο βούλγαρο, ρε παιδί μου. Καλύτερα, δώστε στον Ιταλό, στον Ιρλανδό που είναι και μακριά. Στον Έλληνα, πα και το δίνει. Στον Σαμαρά, την εκπροσώπηση τη χώρα. Αλλιώ θα τον νοιαστεί ο Ξένο. Υπογραφή θα βάλει. Έχει δει τι έχει υπογράψει για την Ελλάδα ο Σαμαρά που του αναθέτει έτσι στην Κύπρο δίπλα από την Τουρκία με τόση ΑΟΣ. Έχει δει εκείνο, νομίζει. Τι ότι έχει υπογράψει. Νομίζω ότι απλά υπογράψει. Mm, ναι. Δεν ήξερε ο Καημένο. αυτό. Τέλο πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά και να είναι η Κύπρος σε δύο μέρε όπω την παρέλαβε oh. ο Σαμαρά. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι όπω την παρέλαβε. Είναι χειρότερη, <σχ> αν και ο ίδιο λέει και κάποιοι παπαγάλοι εντό και εκτό ότι είναι καλύτερη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι χειρότερη. Να αναγνωρίσουμε βέβαια ότι εντάξει, πάει και ένα με εμπειρία σε χρεοκοπείε χώρε και, και χρεοκοπείε <σχωρές> χώρε να εκπροσωπήσει. Ah, με αυτό το κριτήριο, όντω. Δηλαδή βρίσκει ποιο είναι αυτό που θα μα ξεπουλήσει περισσότερο, γρηγορότερο και σε μια τιμή τσάτρα πάτρα. Αυτό το σκεπτικό είναι. Αυτό ναι, ήταν. Το τον Άσκετζή, τον Άσκετζή, τον Άσκετ, τον καινούριο. Όχι ότι αναστασιάζει, ήταν και κανένα φάρο προστασία δικαιωμάτων, αλλά τέλο πάντων τον εξέλεξαν να το λουστούν Τώρα ότι κλέξαμε εμεί εδώ με 20% το σαμαράκι, θα τον λουστούν και οι Κύπροι εκεί. Από τότε που έπεσε το, το Ακέλ, αγάπη μου, δεν έχουν, έχουν, έχουν πέσει η <laughs> Κύπρο έξω. Τότε είναι κομμουνιστικό. Μα ο Τόκελ. Και με το Ακέλ <laughs> <ακελ laughs> είχε πέσει έξω να ξέρει. Μα, Γιατί... ακελ. Δεν είναι θέμα Ακέλ, είναι θέμα τι διαχειρίζεσαι. Αυτό είναι ένα ωραίο συμπέρασμα, αλλά δεν τη παρούση. Λοιπόν, <Μίως**> επειδή θα γίνει και στην Ευρώπη το Συμβούλιο και επειδή θα την εκπροσωπήσει ο Σαμαράς ψάχνοντας για αυτά το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ να το πω ιστορία που κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή που το μεταδώσαμε μάλλον και ολόκληρο θα μεταωθεί την Δευτέρα Όχι ολόκληρο Το κομμάτι που χάσαμε, γιατί έπαθε και ένα blackout εδώ το σύστημα. Ε, τι θα μεταδώσουμε, Τρία λεπτά χάσαμε. τα Τρία λεπτά, λεπτά από το 40 και μετά το κομμάτι Θα μεταδώσουμε Δεν θα μεταδώσουμε τη μικρασιατική καταστροφή. Έλα, Μωρέντα, όλο αυτό έγινε. Σωστό και αυτό, ε, ναι. Και δεν τα ξέρουμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή την έρευνα που κάναμε μέσα με τον Γιάννη, πέσαμε σε έναν μάνο χατζηδάκι τυχαία που μιλάει για την Ευρώπη. Είναι τώρα 10-15 χρόνια. Όχι, πέθανε το 94, πολύ πριν δεν ήξερε, δεν ξέρω αν ήταν πάνω στο Μάστριχ το 92 ήταν το Μάστριχ νομίζω που έβαλε τις βάσεις για την ενωμένη Ευρώπη αυτά που λουζόμαστε τώρα Πάντως, τα, της θα, τα της ενωμένης να ακούσουμε σε δύο κομμάτια τι έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ενωμένη Ευρώπη Η Ευρωπαϊκή Ενότητα και νομίζω δύνα. είμαστε πραγματικά ένα κάτω με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη και θα έχουμε το ένα που θα λένε μια ψευδάστηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη και αυτή δεν είναι μια σκλαβιά. τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας Με κριτήρια τουρκοκρατίας αντιμετωπίζει ο Μάνος Χατζηδάκης την ενομένη Ευρώπη, την κοινότητα και όλα τα υπόλοιπα Την αδική ε? Την αδική Την τουρκοκρατία. Την, τουρκοκρατία. την τουρκοκρατία, την αδική όντως, γιατί αν τα συγκρίνεις υπάρχουν κάποιες διαφορές Αλλά και ο ίδιος τονίζει τη διαφορά της τουρκοκρατίας τις μίας σκλαβιάς με την άλλη σκλαβιά Στο απόσπασμα που ακολουθεί Έχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξησης εδώ μέσα στον τόπο αυτό Αλλά βέβαια ο τόπο μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Η του λοιπόν ασφαλώ θα είναι μια μορφή της Ευρωπαϊκή μας θητείας, Που βέβαια δεν θα, θέλει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η του έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Και τι επιλογή γύρω στο 70-80% στην αρχή ήταν υπέρ Ευρώπης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάση θυσία εντό ευρώ, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τώρα έχει πέσει γύρω στο 60. Αλλά κρατάει ακόμη καλά. Παρόλα το αυτά, ευρώ. Που γίνονται γύρω. Κατά καλά το ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι είναι εκεί. Λοιπόν, ο Μάνο Χατζηδάκη σε ανύποπτο χρόνο, που να ξέρει και τα σημερινά όλα αυτά που γίνονται και βιώνουμε, σε ποια Ευρώπη. Και τότε, όταν μιλούσε για αυτή την Ευρώπη. Αυτό νομίζω δεν είναι από το τρίτο πάντω. Όχι, όχι, είναι μετά. Είναι από συνέντευξη. Ναι, ναι. Όταν μιλούσε για την Ευρώπη τότε, ε, υπήρχε και μια Ευρώπη τη αλληλεγγύη, κάποιων αξιών, εν πάση περιπτώσει. λαών κάποιων λαών, υπήρχε μια αγωνία ενώ τώρα όπως ξέρουμε όλοι συμβαίνει το ακριβώς ε, αντίθετο. Δεν μίλησε όμως μόνο για την Ευρώπη. Τι άλλα? Ναι, ναι, πήγε Μα και λίγο πιο έβαση. πέρα. Τότε το 89 είναι η εικόνα η περίφημη ε, στην πλατεία Τιχέναν Μέντιου Πεκίνου, στην Κίνα που στέκεται ένας πολίτης μπροστά στο άρμα μάχης. Εμβληματική εικόνα Έχει κάνει το γύρο του κόσμου, ένα σύμβολο πια. Εξαιρετικά, νομίζω δεν ήταν. Ναι, δεν θυμάμαι, yeah. ήταν και νομίζω κρατούσε και μια σακούλα. Δεν έχει σημασία. Ήταν ένα πολίτη τη Κίνα και μπήκε και στάθηκε μπροστά στο άρμα μάχης. Αυτό έγινε σύμβολο παγκόσμιο. Μιλώντα για αυτά, για την Κίνα, ο Μάνο Κατζηδάκη είχε πει. Τάνξ λοιπόν και στην Κίνα. Και εμεί νομίζαμε πω εκεί υπάρχουν μόνο ευτυχισμένοι εργάτε που παίζουν παραδοσιακό φλάουτο και φοιτητέ που ολογελούν και χορεύουν στι πλατείε και αγαθά γεροντάκια που διευθύνουν αυτό τον παράδεισο καθισμένοι σε άνετες πολυθρόνες πίνοντας τσάι. Τάνκς λοιπόν και ματωμένα πρόσωπα με την ίδια ιερή αγανάκτηση των δικών μας νέων στη γιορτή του Πολυτεχνείου όταν τα ΜΑΤ κατά διαταγή τη σοσιαλιστικής μας κυβερνήσεως τους ματοκυλούσαν. Τάνκς και αστυνόμοι με γκλώπς. Και εμεί νομίζαμε πω εκεί δεν υπάρχουν αστυνόμοι γιατί δεν υπήρχαν ούτε κλέφτες ούτε δολοφόνοι. Μόνο νέοι που παίζαν πινκ-πονκ και υποδεχόντουσαν με φανερή κατανόηση τους περίεργους ξένους όταν καταφθάναν στη χώρα τους για εμπορικά ωφέλη. Πρώτη φορά νιώσαμε πως και οι Κινέζοι είναι άνθρωποι, σαν και μας, που αγανακτούν, ονειρεύονται και διεκδικούν και όχι κούκλε πύλινες που χαμογελούν μόνιμα σε προκαθορισμένες θέσεις των εκθέσεων και των πανηγυριών. Μείνετε άγρυπνοι νέοι του Πεκίνου. Ο πρεσβευτής σας εδώ στην Αθήνα είπε πως είστε λίγοι χούλιγκανς. Εμείς όμως γνωρίζουμε. Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σα είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο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 Είναι ωραία η ειρωνία με την οποία περιγράφει πω ξέραμε του Κινέζου, του νέου που παίζανε πινκ-πονκ. Το λέει και κάπω έτσι ωραία. Ο Μάρο Χατζηδάκη λοιπόν είχε άποψη για πολλά. Νιφάλιο α... λόγο που τον συναντάμε και σήμερα βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό, αν κάτι συναντάμε σήμερα. Είναι, το... είναι αυτό. Ακριβώς. Καλά, δέχτηκε επιθέσει. Δεν ε, πέρασε έτσι. Δεν άφησε μόνο ένα έργο και έχει μείνει. Αυτό έχει μείνει σε εμά τώρα. Ε, που Περνάει ο χρόνο και ε, θυμόμαστε καταπληκτικέ μουσικέ, μοναδικέ. Αλλά είχε και μια συνέπεια ζωή. Ναι. Σε απόψει, αντίθετε. Ναι, σε αυτά δεν Λάξτε, είμαι και πολύ αντίθετο. Ναι, μπορεί να βοήθησαν οι επιθέσει. Νομίζω ναι. Στη σκέψη και στο λόγο. <laughs> Όχι μόνο και στο να μείνει στην κορυφή. Ναι, ναι, ναι. Και να είναι κορυφαίο. Επειδή δεχόταν επιθέσει από αυτού που τι δεχόταν. Έχουν μεγάλη σημασία. Και θα ήταν περίεργο να μην δε, δέχεται και επιθέσει. Δηλαδή να, να συμφωνούν όλοι και, και ευτυχώ κιόλα. Τέτοια ποιότητα δεν μπορεί να την αντέξει ο καθένα που είναι χείρο και τρώει από, από Όταν λες χείρος εννοείς που έχει χάσει τη συγκυβά αυτό ακριβώς εννοώ. <laughs> αυτό ακριβώς. Σαν σήμερα τα κάνουμε όλα αυτά και τα θυμόμαστε επειδή σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιντάκης. you <laughs> Όλοι αθώοι. Σήμερα το πρωί 250 ταρήφε. Α, νόμιζε αυτή που μα οδήγησε στο μνημόνιο, Όχι. Α, δεν, δεν έγινε δική γι' αυτό. Αφού... Την ευελπίδα τουλάχιστον. Mm. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αν έχει κεφτεί ο λαό, δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο κέφι. Δεν έχει σημασία. Οι ταξιτζίδε πάντω αθώθηκαν. Θυμάστε το 2011 που κάνανε κάτι καταλήψει σε διόδια τότε με τον Όμορ Αγκού κτλ. κτλ. Σήμερα είχαν μαζέψει 250 να του δικάσουν. Αθώοι όλοι. Ο Παναγιώτη Μαυρίκη είναι στη γραμμή. Έλα Παναγιώτη. Γεια σα, καλημέρα. Καλημέρα. Τον Ταρήφα Ταξιτζή με άποψη. Κιτρινιάρης. Κιτρινιάρης. Κιτρινιάρης. Καθόθηκα ναι. Τώρα δεν μα λέτε κιτρινιάρηδε. άνθρωποι ε. σαν και εσά είμαστε. Ενώ τη χρώμη ναι, σαν. γι' αυτό σα λέμε κιτρινιάρηδε. Επειδή είστε άνθρωποι <laughs> σαν κι εμά. Γι' αυτό ακριβώ. Κοιτάξτε να είτε, τώρα. Ένα αγώνα που έγινε το 2011. Υπάρχουν 7.500 δικογραφίε. Έχουν τώρα μέχρι τώρα γύρω στι 780 που έχουν εξετάσει. έχουν, βάλει, έχουν στείλει στα δικαστήρια. Αυτή είναι η δεύτερη αθώση, η πιο πανηγυριτική και μάλιστα με ενιαία στάση από όλους τους συναδέλφους και το, το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν πέρασε τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα θετικό συναδε, με τους συνάδελφου ότι δεν τρομοκρατηθήκανε γιατί αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης να μας με τις διώξεις για τον αγώνα που κάναμε, να μην συνεχίσουμε να κάνουμε αγώνες, να μην... Βγαίνουμε στο δρόμο. Και θυμάμαι Θα... τότε μετά τις κινητοποιήσεις, τις καταλήψεις και όλα τα υπόλοιπα όταν είχαν έρθει τα χαρτιά στα σπίτια, τα εντάλματα αυτά πως τα λένε είχε προκληθεί έτσι μια συζήτηση, ένας ψιλοπανικός τι γίνεται, μας δικάζουν, μας φοβίζουν, υπήρχε μια συζήτηση γι' αυτό. Σήμερα Υπή... δόθηκε απάντηση όντω. Ναι, δόθηκε μια απάντηση και το πιο θετικό από όλα σήμερα είναι ότι οι συνάδελφοι να αντιμετώπισαν ενιαία Τη στάση τους και δεν πήγαινε ο καθένα ξέρεις, εγώ να πω ότι δεν ήμουν εγώ, μωρέ, δεν ήταν ο άλλο, αλλά ότι δώσαμε έναν αγώνα, έναν αξιοπρεπή αγώνα, απέναντι σ' αυτούς που θέλουν να μας απελευθερώσει το επάγγελμα και να μας πάρουνε τα ταξί. Λοιπόν, και αυτό δείχνει ένα δείγμα ότι οι συνάδελφοι από εδώ και πέρα θα κρατήσουν την ίδια στάση και αγωνιστικά θα βγουν μέσα από αυτή το, το, το, την πολιτική που ματσακίζει. Και στις εκλογές του Παναγιώτης. Και οι ευρώσεις. συνάδελφοι, ε, και θα κάτι κρατήσουν κάτι. αυτή τη στάση και στι εκλογέ, οι συνάδελφοί σου, Κοίταξα να δει τώρα. Έχουμε ένα συνέδριο μπροστά. Ο 14, δεν έχει βγει. 14-15-16 Νοεμβρίου. Έχει συνέδριο όμω Δηλαδή θα αποτελέσματα από την Και τότε θα δούμε ποια είναι η στάση του ταξίδιου. Γιατί είναι πολύ φοβάμαι και πάλι και του Παψωμαλιά. Φοβάμαι πάλι και τι θα <laughs> δώσετε στη Χρυσή Αυγή. <laughs> <laughs> Αυτό με ανησυχεί μόνο. Ε, ναι, ναι, ναι. Mm. Να σε ναι. ρωτήσω Παναγιώτη Αυτοί 250 έκατσαν στο εδόλιο Καθίσαν κανονικά στο εδόλιο Σε ποια αίθουσα Τα ονόματα Έχετε την ίδια άποψη με τον πρώτο συνάδελφο Που απολογήθηκε ναι. Ο μαδικός ναι Όλοι μαζί ο, ναι, δηλαδή, Ωραία στιγμή μαζί. Ωραία ο... και... στιγμή Ναι ναι, ναι στιγμή όντως Αυτό ήταν ωραίο. ωραίο Ναι ναι έχεις δίκιο Το υποτιμήσαμε Έτσι, σαν να έκαναν διαδήλωση. Αυτό, αυτό έχει δίκιο. Θετικό. Θα ήταν ωραία στιγμή αυτή. Έχει δίκιο. Πάτω γιατί ξέρω, είναι, όταν... είχαμε, βασικά δεν είχαμε υπολογίσει ότι η δικαιοσύνη θα βγάζει θετική απόφαση σε εργαζόμενου. Όχι, όχι, δεν είναι. Ναι, δεν ναι, είναι, το είχαμε. Πού το που να φανταστούμε κι εμεί. Οι ταξιτζίδε δεν λένε δε τίποτα. Δεν φοβούνται. Γι' αυτό δεν θα, θα κάναν και τον αγώνα του 11. Η από επανάσταση αγώνα θα αρχίσει από του ταξιτζίδες λοιπόν, άντε. Η επανάσταση από του ταξιτζίδες που να το περιμέναμε. Η επανάσταση θα γίνει. Από όλου του κύρια με την εργατική τάξη μπροστά και του τακτικοίδε από δίπλα και του ανθρώπου που Μεταξύ θα, το με θα του πηγαίνει στα χιμπερινά ανάκτορα, ωραία. αφού με τα πόδια αξιέρω, δεν κατεβαίνουν. Μεταξύ, τόσο... τα περισσότερα είναι άδεια. Μεταξύ θα κατεβούμε. Μεταξύ, μεταξύ. Ναι, ναι. Γι' αυτό την 1 του Νοέμβρη, λοιπόν, να καλέσουμε όλου του συναδέλφου μα σε αυτό το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που πάνω από 700 φορεί, σωματεία, εργατικά κέντρα, συλλόγοι έχουν πάρει απόφαση για να ξεκινήσει. Αυτό το ξερίζωμα αυτή τη πολιτική. Να Ωραία. την πετάξουμε που λέμε στη θάλασσα. Το άλλο Σάββατο είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια Ενωμένοι δυνατοί δυνατή, αποφασισμένη. Όσοι είναι, μόνο να κερδίσουν έχουν. Όλοι οι υπόλοιποι όταν τα βλέπουμε με διαφορετικά γυαλιά. Από του αγρότε, του όλοι μαζί θα πάμε. Ευχαριστούμε Στα πολύ Παραγιά, Καλά κουράγια, πάντα να, τέτοια. Να καλά. Γεια σου. Ένα από του συνδικαλιστές των ταξιτζίδων, τακτικό εδώ πελάτη μα. Φεύγουμε από αυτά, ωραία σκηνή θα ήταν αυτή με στο δικαστήριο. Ωραία, να υπολογείται ένα και να φωνάζουν και 250 αν συμφωνούν με αυτόν τον ένα και μετά τα χειροκροτήματα, δεν πειράζει. Πού να το υπολογίσουμε, στις βέβαια, στις... θα βγάλει δίκαιη η απόφαση η ε... δικαιοσύνη. Ε... Ε... Εμεί πρέπει να ήμασταν νικανοί, ε... ανεξαρτήτω του τι κάνει η δικαιοσύνη. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Δεν ήμασταν απλώ. Δεν έχουμε και τέτοιο μηχανισμό. Να κάνουμε αυτοκριτική. Λέει εδώ ένα ο Αντώνη. Τι έγινε, αρεσιντρόφια, δεν είναι ήταν η Κίνα ένα ακόμα παράδεισο από αυτού που ονειρευόσαστε, ξέρετε, εσεί φιλοδρέπανα κλπ. Όχι. Δεν ήταν ποτέ ένας παράδεισος. Καταρχήν δεν ονειρευόμαστε παράδεισο. Αν ονειρευόμασταν παράδεισο, είτε με ρίζια, με μέλια, είτε με κάτι άλλο, με πουλάκια και χωρίς καζάνια... ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ουτοπία ναι. ονειρευόμαστε. Ναι, δεν ονειρευόμαστε παράδεισους. Επίσης η Κίνα δεν είναι κομμουνιστικό καθεστώς. Έχει τα σφυροδρέπανα για να τα... Λιδωρεί και για να τα προσβάλλει. Γι' αυτό έχει τα σφυροδρέπαν. Είναι ένα καπιταλισμό ακραίο, ισχυρό. Ναι, αλλά μην ξανύγε. Τι να μην ξανύει, Αυτό μην. κάνει. Μπορεί κάποιο να σου πει ότι κι άλλοι μπορεί να τα έχουν για να προσβάλλουν. Δεν με νοιάζει τι θα πει ο καθένα. Η Κίνα, για την Κίνα μιλάμε, θέλει να μιλήσουμε και για του άλλου να μιλήσουμε. Και την προηγούμενη πέμπτη τέτοια ώρα γι' αυτά μιλούσαμε. Η Κίνα προσβάλλει ιδέε, αξίε πανθρώπινε, παν τα προσβάλλει. Δεν, Δεν έχουμε στο νούμερο κάτι τέτοιο. Να μου μπει για τη Βόρεια Κορέα, να σου πω, ναι. Βεβαίως. Αυτό. <laughs> Θα και δεν σώμη. έχουν και πειρασμού. Του έχουν, έχουν κόψει Twitter και αυτά. Η IT του Twitter. Είπαν για τη Βόρεια Κορέα. <laughs> Εμεί είμαστε με τη Βόρεια Κορέα. Βεβαίω. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο αυτά. Θα μείνουμε στο πνεύμα, Χατζημαρκάκη. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά <laughs> τη Κορέα <laughs> τη Βόρεια, δεν <laughs> <να> ξέρετε. Είναι <laughs> η γλώσσα <laughs> που έχω <είχα> μάθει από <laughs> μικρός γαργαλιάνο. Τα ελληνικά δεν τα άμαθα. Τα κορεάτικα τα μάθα. Δεν είσαι ο μόνο που δεν έχει μάθει ελληνικά. Μου ήρθε ο Γιώργο. Μπορεί να ξέρει και κορεάτικο Γιώργο. Ο Μίξ Οδωράκη κάποιε στιγμέ στη ζωή του ήταν εξορία, απομόνωση στη Ζάτουνα, στο βραχάτι, σε βουνά, σε διάφορα τέτοια. Εκεί λοιπόν θα ακούσουμε μια ιστορία και πώ ένα τραγούδι του Χατζηδάκη έγινε αντιστασιακό τραγούδι χωρί να το ξέρει ο Χατζηδάκη, χωρί να το έχει συνειδητοποιήσει φανταστεί μάλλον ο Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε το Μίξ Οδωράκη να περιγράφει ακριβώ την περίοδο επιχούντα που δεν μπορούσε να παίξει. Του είχανε, του, δεν του είχαν πιάνο στο σπίτι που ήταν εξορία στη Ζάτουνα και του πήγανε ένα πιάνο κάποια στιγμή. Και ο ίδιο θεώρησε, θα μα το πει τώρα, ότι το πήγαν αυτό το πιάνο για να αρχίσει να παίζει τα τραγούδια του και ώστε να του πούνε: Ελά, εδώ πάλι παίζει το εσύ το δωράκι, ξανά μέσα. μέσα σε κάποιο μπουντρούμπι. Λέω: Δεν είναι αφόβο αυτό, αυτό που κάνανε, γιατί μου φύγει το πιάνο επάνω, Είναι παγίδα. Μου λέει: Μην Γιατί δεν παίζει. Λέω: Μην Είμαστε κουτί, είναι παγίδα. Θέλω το πιάνω διότι θα παίξω μουσική θεωδωράκι και θα πάω φυλακή. Γιατί είχε στρατική και στη φυλακή θα, θα είχα από 5 μέχρι 15 χρόνια. Yeah. Παίξε, είναι δυνατό, δεν είχες έλεγχο, είναι δυνατόν, δεν παίζεις δωρεάν. Τελικά όμως το πιάνω με, με τραγούδι. Παίζεις πρώτη νότες, λέγω πολύ νωρί, θα πω ξαναπώξω κάτι. Αλλά κάτι που να είναι πολύ γνωστό. Και αρχίζω να παίζω το εκεί ψηλά στον λιμητό. Εκείνη την εποχή λοιπόν είχαμε και ένα μια πολιτικό πρόβλημα, διότι η Ευρώπη δεν έκανε καμία αποκλεισμό στην Ελλάδα. Είχαμε στην Ελλάδα δικτατορία και δεν συνέβη σε καθόλου. Είχαν σχέσεις κανονικές, αυτά το Αταλών κλπ. Και, και... από την άλλη μεριά κοιτάζανε προς την Ανατολή. Ήταν κάποιος, α πούμε, στογράφος, μοντέρνος και του κλείναν την, την έκθεση. Πάω, φασαρία. Διώκονται, Οι Ρώσοι διώκονται, οι Τσέχοι διώκονται, οι Πολωνίοι διώκονται. Και στην Ελλάδα, τίποτα. εδώ η, η ασφάλεια βοηθούσε από τα βασανιστήρια και παιδιά. Και έτσι λοιπόν συμβράζω ο Χατζηδάκη με πολιτικό Θεοδωράκη όμως, έτσι. Και κάνουμε και το παίζω και μόλις το παίζω βγαίνω και λέω «Χατζηδάκης». Μην παρεξηγήσετε δεν είναι Θεοδωράκης, είναι Χατζηδάκης αφού είπα αυτή την πολύ ωραία ιστορία, γιατί τότε Ευρώπη, επιχούντας τι ακριβώς και τι προ, προτάγματα είχε, που έβλεπε την καταπίεση της ελευθερίας και που δεν την έβλεπε, έπαιξε, είναι από μια εκπομπή του, εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου Παλιότερα όταν ήταν στην κρατική τηλεόραση, έπαιξε αυτό το τραγούδι που μας περιέγραψε. <Κι μάρυνα> Έχει ψηλά, έχει ψηλά, έχει ψηλά Τι παχυλά, τι παχυλά, τι παχυλά, βιώνει στην Είμαι βέβαιο, έχω δυο βαθιά. να ακούει, το άλλο δεν κρύει. Αστεράκη <ΣΣ2> τσέχο, <αξιτσεκός>, ρωσός, <Ρώσος σχελόν> Πολόμο, ο ανθρωπός τον Taki ogród, taki wysoki, taki wysoki, taki wysoki, taki wysoki, taki wysoki, taki wysoki, taki wysoki. Jeśli on jest na Sydo, w tym nie ma Υψηλά στον ημιτό, έβαλε και τα δικά του μέσα και έτσι το έκανε πολιτικό τραγούδι. ένας ευρωπαίος είναι ο του, το βρίσκεται όπου θέλετε, τραγουδισμένο και από τον Πάνδη και από άλλε εκτέλεσει. Πρώτα εδώ Το 1989 λέει. Έγινε και κάτι άλλο, δεν αναφέρατε. Τι ήταν αυτό το άλλο που έγινε το 89. Τι να, να ξυπνάει. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Δηλαδή η, η ερώτηση. Όπα Πανδρέου, να. Το βρώμικο 89. Η ερώτηση είναι: Τίθενται κάποιε ερωτήσει και διαβάζονται έτσι ακριβώ όπω τι διάβασε. Με κατηνίστικο ύφο. δεν λέτε τι έγινε. Ότι υπάρχει κάτι που εμεί δεν θέλουμε να το πούμε. Ενώ έχει γίνει και έχει φραγίσει την ιστορία και του τόπου. Το λένε να μην έγινε. Αναφέρετε ότι σε συμφέρει όμω. Το 89 έγιναν δύο γεγονότα. Κατέρευσαν οι ανατολικές χώρες, mm. ε, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και κατέληξε όπως κατέληξε το 89 και εδώ είχαμε την συγκυβέρνηση, συνασπισμός με Μητσοτάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νομίζουν ε, που, ότι δεν θέλουμε να το πούμε. Έχω και άλλη κάτι μας έχουν, ε, Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θεωρούν κάποιοι ότι είμαστε στις Νομίζουμε ότι αν ε, ε, λέμε εδώ ότι μα συμφέρει μόνο. Σε τα άπεση <laughs> <Άντε>, τώρα. <laughs> αυτό, είναι, αυτό είναι πολύ καλό. <laughs> Πιάσαμε mm. Πιάσα την Κίνα. Για την κούβα που πάντα ήταν στο πυρόβι Ποια πια η θέση του κόμματο. Έχει λάβει γιατί κάνει και χειρονομίω να <laughs> <θα> το <λέξεις> <laughs> αυτό. <laughs> είναι κανονική κατίνα όταν τα λέει. <laughs> ε, να ρωτήσετε το κόμμα ως. να ρωτήσετε το κόμμα. Εγώ ξέρω ότι ενώ όλη η Λατινική Αμερική. <laughs> Εσεί που περασίζει <laughs> το κόμμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα, σου θα σου πω την αποψή μου για την κούβα. Ενώ όλη η λατινική Αμερική έχει φτώχεια. Έχει σχολεία για λίγους Έχει τείχη που χτίζουν στο Μεξικό για να είναι μέσα η φιλοθέα, α πούμε Και γύρω γύρω τείχος και γύρω στα τείχη είναι οι παραγκουπόλεις και όλα αυτά Η Κούβα έκανε εξαγωγή γιατρών όπου υπάρχει Έστειλε τώρα και στη σχέρα λεώνε γιατρούς Ζήτησε και συνεργασία ο Κάστρο με τον Ομπάμα για να αντιμετωπίσουν όλο αυτό Τους μορφώνει όπω τους μορφώνει Έχουν ένα επίπεδο, όχι το καλύτερο, εννοείται. Καμία χώρα, γιατί δεν υπάρχει παράδεισος όπω λέγαμε πριν. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μπροστά από τι υπόλοιπε χώρε τη περιοχή. Θα τη συγκρίνει με τη Λατινική Αμερική, γιατί κάνει σύγκριση κούβα με εμά εδώ που κρατάμε το iPhone 5 και λέει να γίνει πίσω. Τι είναι πίσω, Εκεί θα πα να δει την γειτονιά. Ποιο πέντε, πέσει. Το έξι. Έχει δίκιο το έξι. Ελευθερία στην Κούβα έχουν, Δεν έχουν ελευθερία. Έξεση ελευθερία εδώ. Να κάνουμε τώρα τη ah. σύγκριση, θα το φέρω oh, εγώ. Όχι, με τη Λατινική Αμερική να, να το συγκρίνουμε. Γιατί να συγκριθώ εγώ. Αν είναι να έχουν ελευθερία Αμερική με τα 50 εκατομμύρια κάτω από το όριο τη φτώχεια, δεν έχουν τέτοια ελευθερία. Mm. Όχι, δεν έχουν τέτοια ελευθερία, ναι. Ψάξε και κάνει μια συζήτηση εσωτερική. Τι σημαίνει ελευθερία και ποιο έχει και ποιο δεν έχει ελευθερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Να κάνει τι πήγαινε. Μα όσα θες, γιατί δεν έχει ελευθερία. Ούτε αυτό. Ποια ούτε δάνεια. ούτε αυτό. Και που σου Χατζηδάκι, άλλο. θα πάμε στι διαφημίσει. Ξέπλινε Όταν λέμε μια βλανική, θα βάζουμε χατζηδάκι. <laughs> στη μνήμη του, η Δεν έχει σημασία. Ποιο τραγουδάει όμω, Χατζηδάκι, είναι ένα απόσπασμα πάλι από τηλεοπτική εκπομπή, πολύ παλιά βέβαια, από τα σπρώμα βραζιλία. Να την κόψει την τηλεόραση. Την παλιά. Γενικώ. Όχι, όχι. Που βλέπεις. Η παλιά είναι καλή. Η παλιά είναι καλή. Θυμή, θυμόμαστε και την έρτη με αυτά και με αυτά. <laughs> Έλατε. Η οποία Νερίτ πηγαίνει άπατη, παρεμπιπτόντω. Δηλαδή δεν ασχολείται κανεί, δεν έχουμε βγάλει όλη μετά τη νέα ανακατάταξη τη Διτζέα. Τα μικρά κανάλια, κάτι μικρο κανάλια που έχουν βγει, ήταν πιο πολύ από την Νερίτ. Τίποτα δηλαδή η καταστροφική απόφαση Σαμαρά, πέρα από το συμβολικό τη χαρακτήρα να ρίξει μαύρο, ήταν σε ένα θησαυρό γιατί θησαυρό συνειέρθει. Τα μουσικά σύνολα, το αρχείο τη, κάποιε εκπομπέ, μια ανάσα σε αυτό το. Θα τσοντοκάνα, αλλά που είχε ο Κακλαμάνι προχτέ που δεν πηγαίνει, τέλο πάντων. Το Κασιδιάρη, τα λέει. Το Κασιδιάρη. Τα λέει. Παρένθεση τα λέει. Το ίδιο το Κασιδιάρη, ναι. Θα... Δω... Ο Κασιδιάρη είπε ότι δεν είναι ναζιστέ. Α, Ανέκδοτο. Τώρα που είναι στη φυλακή. Ναι, ναι, τώρα. Ε, ε, όταν είναι έξω είναι, όταν μέσα, δεν είναι με φυλακή. Είπε ότι δεν είναι. Και αυτό το σύμβολο που έχει στο μπράτσο το έχει, λέει και ο τάφο τη Αμφύπολη. Α. Γι' δεν είναι. Κρύβει από πίσω πτώμα. Αυτό η απάντηση, ότι αυτό είναι αρχαιολεινικό σύμβολο. Ναι, αλλά όμω το πήρε και το α το δεχτούμε. Το έκανε ο Χίτλερ σύμβολο. Μια πάρα πολύ κακιά πρακτική και ιδέα, α το πούμε, δολοφονική. Πρόβλεψη ήταν για την Αμφίπολη. Δεν νομίζουμε. σχέση νομίζω με το Hitler. Δεν έχει σχέση. Είναι ωραίο πω. Θέλουν το μυστικό να πούνε, να μιλήσουν. Ποιο κρύβεται πίσω. Και ο παπά και ο Μιχαλολιάκο τι απολογίε του τι πρώτε, θα γίνει βέβαια και η δίκη, όταν του είχαν συλλάβει πέρυσι, είχαν πει ότι εμεί δεν είμαστε αριστερέ. Τίποτα. Καλά, έχουν βγει φωτογραφίες, όλα αυτά. Παραδέξου ότι είσαι. Έχει τα κότσου και να πεις Ναι, είμαι αυτό. Αν έχει πει ο δικηγόρο, θα πούμε αυτό, παιδιά, γιατί είναι λιγότερα χρόνια, τι θα το πούνε. Ναι, αλλά γίνονται συνειρμοί με ανάλογε, αντίστοιχε, καμία σχέση βέβαια, περιπτώσει του παρελθόντο. Ότι έχει απαιτήσει. Το ειδικό απόσπασμα φώναζαν τι είναι και χάναν τη ζωή του γι' αυτό. Και εδώ οι κότε δεν όχι, τολμούνται αυτό. Δεν ξέρω <laughs> με αυτό, λέω, γιατί πολλοί τα συνδέουν μέσα σε αυτά τα μυαλά. <laughs> Νίκο Ξιλούρη, Μάνο Κατζιντάκη. και ταν πεδία στα δέκα εφτά που το ραχί πετάξει. και ταν παιδί στα δέκα εφτά που το πετάξει. I Μάνος Μάνο Χατζηδάκη στο κονσέρτο. Ακούω μήνυμα τώρα. Να δείτε τι περνάμε κι εμεί. Την 1η Νοεμβρίου που έχει το άλλο Σάββατο που θα κάνει το Πάμε. Πανελλαδικό συλλαλητήριο και το προετοιμάζει και τα λοιπά Λέει ένα ακροατή, την 1η Ιαντεκάτου μετά τη μονοήμερη επανάσταση εισαγωγικά του Κουκουέ ραντεβού στα Σουβλάκια. Όπω πάντα σύντροφοι, Ιστερόγραφο. Γουστάρω την αριστερή σα λογοκρισία. Δεν έχει δει τίποτα. Έχετε <laughs> <το> ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Να σου πω. Ε, ε, ε, μονοήμερη επανάσταση. Ναι, δεν έχουν πει κάτι τέτοιοι οι άνθρωποι. Λένε εκεί κάποια αιτήματα για το σήμερα κτλ. Δεν κάνει κάτι, λέγαμε την προηγούμενη Πέμπτη, δεν κάνει τίποτα. Κάνει κάτι. Ηρωνία, μονοήμερη επανάσταση κτλ. Ωραία, αγκάθια. Ανοίως... Να πυρικοποιήσουμε και το σουβλάκι τώρα. Ωραία, να μην τρώμε σουβλάκι. Να μην τρώει κανεί σουβλάκι. Δεν υπάρχει πιο ε, μια πορεία, μια διεκδίκηση, εδώ όσο είναι ειρηνικέ ακόμη συνθήκε. Μαζεύεσαι πέρα από το στόχο το να ενωθεί μαζί με πολλού και να δηλωθεί ένα αίτημα, μήνυμα, σύνθημα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Βρίσκει και κάποιου γνωστού. Και είναι ωραίο, είναι κι όλε τι ημέρε σε πολλέ πορείε ανταμών με άνθρωποι που έχουν. Και να... αυτό πα για να βρει γνωστού. Όχι, ρε παιδί, δεν με τρελάνε. Βρει είναι... και κάτι γνωστού. Το πρώτο είναι αυτό, να ενωθεί κι εσύ, η παρουσία σου, η φυσική, η φωνή, δεν ξέρω τι άλλο, όποιε πορείε γίνονται, όχι μόνο αυτή, όποιου συνδικαλιστικέ κλπ. Κάποιο γνωστού θα βρει στο φλωράλ να πα καφέ, θα βρει γνωστού. Και δε... η συνάντηση μετά αποκτά άλλη ενέργεια Α, και έχει άλλη φόρτιση μετά άλλη βάση, από μια πορεία. Και άλλη και βάση. Κατάλαβε. Οπότε θα πα και για σουβλάκι, είναι πού το κακό. Μα πόσο κομπλεξικοί είσαστε όμω, Δηλαδή ε, ε, δεν είναι ένα. Είναι Γιατί δεν και δε... καλά στην πύχλα να πάμε στο σουβλάκι. Δηλαδή χάθηκε μετά από αυτό να πάμε στο ζώνο, να, να φάμε. Εσεί πάτε στην πύχλα, Εγώ στο GB Corner. Μα έλεος. Μετά τις πόρτε. Επειδή είναι σουβλάκι. και εκεί που. Να... Το GB Corner είναι δίπλα. Το εγώ στο διόνισο καμιά φορά γιατί βολεύει, έχει και πάρκινγκ ναι, απ' έξω. Ναι, ναι όχι, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν και καλά να γίνει σουβλάκι. Χάθηκαν τα σούσια Χάθηκαν τα καλά. Σούσι, ποτέ, με Αυτή είστε όμω. Αυτή... Αυτή είστε. Τέτοιοι είστε. <laughs> Τέτοι είστε. <laughs> Λέει άλλοι. Με εσά νιώθω ότι είμαι κοριτσάκι. Καλησπέρα. <laughs> <laughs> και μοιράζομαι τα μυστικά μου. Δύναμη και συνέχεια. Φιλιά <laughs> Μαρία. Φιλιά, Μαρία. Εντάξει, έπρεπε να υποθεί και αυτό. Θέμα. <χει> <Είμα το> <χει> <και καλή σφέρα, χει> νομίζω έπρεπε να υποθεί και, ε, εντάξει, εντάξει. και αυτό. Όχι, άλλο, ο, και άλλο. άλλο Μαργαρίτα Βλου. Ναι. Έτσι, σύντροφοι, Θεωδράκη. όχι, δεν είναι κουβενικό. <χει> Θεωδράκη από Χούντα και μετά. Όχι. Α, λέει διάφορα τραγούδια, μάλλον να βάλουμε. Όχι, μην είδα την αγάπη Και ερωτικά η Μαργαρίτα Κουλουπού. Ναι, ναι, εντάξει, είναι τραγούδια. Λοιπόν, δεν θα το ακούσουμε όλο. Ένα ωραίο απόσπασμα αρχαιακό που η Μελίνα στα γόνα κάτω καθισμένη και ο Χατζηδάκη μια καρέγγλα τραγουδούνε. Tiananis, païkeros, uzu sesdinavli. Tiananis vivait dans son petit quartier. Mena kanati, mena kevati, na poli. Meni ile ile ile ile Panda for nie ta paeka. Toujours a se cotonniere. Arki landoi. Arki landoi. Posa gapame. Kemazi sutasta metame. On allume des feux <t 'ohan> Μεταξύ κούβα, ποριών, σουβλακίων, συντάγματο, του πάμε τη πορεία. Ένα χαρτάξει μια μελίδα μαζί. Θα <laughs> ζυγει μια μελίνα όλα μαζί, το κόβουμε γιατί έχουμε και τι διαφμήσει θέλουμε να το κόψουμε λίγο πιο μαλλακά να μπει αυτό το βίο σήμα. Του καπιταλισμού που εισβάλλει ενώ έχουμε χτίσει συνειρμού παραδείσων σοσιαλιστικών. Αλλά δεν υπάρχει το άλλο. Υπάρχει και το άλλο. Ποιο από τι όλα. Παραμυθ... Ο ποιο καπιταλισμός, ο καπιταλισμός. Τι ήθελα να αποθυμάσαι. Διαθυμίσει. Όπω λέει και ένα εδώ ακροατής, ο, ο Αθανάσιος, οι παραγωγικέ σχέσει φτιάχνουν τι διαπροσωπικές σχέσει. Κάρολο Μάρξ. Αυτά για το σουβλάκι. Ναι, θα φάμε και σουβλάκι με διπλή πίτα. Ο. Παχαιτικό. Εξαρτάται την ώρα. Όλοι διτελόγοι λένε το άμυλο με με με Εντάξει, διαλέγει ο καθένα. Ρωτάνε εδώ πέρα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και τα λοιπά για την κοινή. Ε, δεν ξέρω. Από Άρα. τώρα μέχρι το άλλο Σάββατο. Αν θέλει πούμε... να οργανωθεί ο κόσμο να κάνει το προγραμμάτιο, πότε Ρέκε. έχουμε επανάσταση, το άλλο Σάββατο. Κατέβα Ρέ. κάτω και θα βρει. Πού συγκεντρωνόμαστε. Μια Κατέρινα δεν ρωτάει. Ναι. Σε σένα ρωτάει. Θα πάμε κάτω εκεί, θα βρούμε τώρα. Δεν θα χαθεί. Παρ' όλα θα αυτά. Χαθείς. Καλησπέρα, Κατέρινα. <laughs> δηλαδή με την ευκαιρία που ρώτησε εμένα και γράφει, πώ τολικαίνω. Και λέει και ένα φίλο εδώ στο Twitter, το κλασικό δεξιό στερεότυπο είναι ότι ο κομμουνιστή δεν πρέπει να απολαμβάνει. Ναι, κοσμοκαλόγερος που γράφει μετά. Τα... Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν ναι, ένα ναι, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα τα σπάσουμε όλα τα στερεότυπα. Καλά είναι και εμεί έχουμε κολλήματα και στερεότυπα. Είναι ωραίο, αρκεί να μπορούμε να συνονοηθούμε και με αυτά. Σα δεν μπορούμε. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, με αυτού που επιλέγουμε να συνονοηθούμε. <laughs> με του άλλου δεν πρόκειται να βγάλουμε. Μάκρι. Είναι και 10 εκατομμύρια. μπορούμε να όλοι μαζί. Είναι λίγο το παρόν, θα που θα... Στο Αλλά υπάρχουν και προ-συγκεντρώσει γίνεται πάντα. Ωραία. Θα τα πούμε ωραία την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, να... Σα αποχαιρετούμε πάλι με μάνο Χατζηδάκη. Αγάπη μου, σε γύρευα σαν βγήκε σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα. Σε τι τυφλός. Μα ήρθω καιρό. ήρθε η βροχή, κι δρόσε η δρόσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα, γιατί σου ουρανό. Ο Θεό σέπλασε με μια νευχή μεγάλη. Να έχει αστέρι στα μάγια και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύση ψώθηκε το θρυσαφέ νιοστάρι. Agapi mu za napisa ja ti Η καρδιά μου έσταθεί και τα πουλιά σα με στην πολύ βροχή. Ήρθε νότια, ήρθε βορεια. Το κύμα σε πάρει. Αγάπη μου, που μου φύγε γιατί σου. Ορανό. Ήρθε ο γεια, ήρθε βολιά να mu, Αγάπη μου